Με τον Γιάννη Λαζάρου. μια ιστορία es Καλή σα ημέρα, κυρίε μου και κύριοι. Καλή σα ημέρα από το ράδιο Άρτα στου 101,5 και την εκπομπή στον τοίχο. Σήμερα καμιά ώρα έτσι πάλι θα είμαστε παρέα. Είμαι ο Γιάννη Λαζάρου. 2-681-4.060 2-681-4.060 για τι δικέ σα ωραίε παρατηρήσει. Μη γελάς, μεγάλε. Με αυτά που συμβαίνουν. Μη γελάς με αυτό το θεατράκι. Μπαλτάκι, Κασιδιάρη, Παλτάκου και όλες αυτές τις ιστορίες. Είναι γνωστό ότι οι πουτάνες, μη σου κάνει εντύπωση λέξη και μη μου κοκκινίζεις, εδώ μέσα στον ιερό ναό τους της Δημοκρατίας ο ένας λέει τον άλλο που στόγερα. Και όχι μόνο. Με την πουτάνα και τον μπουρδέλο που Α, εκείνους τους ψηφίζεις, ξέχασα <Το> Τέλος πάντων μη σου κάνουν εντύπωση αυτά τα θεατράκια <Το> Γιατί τώρα θυμήθηκαν Το πόσο, το ποιος είναι ο Μπαλτάκος Το τι έκανε ο Μπαλτάκος για το γιο του Ότι παρέκαμψε 15 επιτυχόντες στο λιμενικό <Το> Και διάφορα άλλα <Το> Θυμήθηκαν για τον Μπαλτάκο <Το> Η ρίση είναι μία Στο τέλος οι πουτάνες Όποιες κι αν είναι πλακώνονται <Το> Τώρα το κόλπο που στήσαν με τον Μπαλτάκο διότι περί κόλπου πρόκειται Και ά τον ο Κασιδιάρη τώρα Που παρουσίασε για την αθωότητά του Την ιστορία Του, του, του κλαπέντο ε, Βιδέο Όλο αυτό το κόλπο λοιπόν μεγάλε Άι, Θα έπρεπε ίσως ίσως Πέρα από αυτά τα οποία σου δημιούργησε Να σε κάνει να σκεφτείς Για μία ακόμη φορά Ότι Τούτη εδώ τη χώρα τούτη εδώ τη χώρα. Δεν την κυβερνάει, δεν, σε τούτη εδώ τη χώρα δεν υπάρχει κανένα κράτο για να την κυβερνήσει. Αντίθετα, εκείνο το οποίο κυβερνάει είναι το παρακράτο. Και μάλιστα το βαθύ παρακράτο. Το οποίο βαθύ παρακράτο έρχεται κατά περιόδου και σου φωνάζει εδώ είμαι. Εδώ είμαι. Αλλά εσύ δεν το ακούς ούτε το βλέπει. Διότι το ίδιο παρακράτο από το 1946 με την υπόθεση πολκ. Σου φωνάζει «Εδώ είμαι» Εδώ «Εδώ είμαι» σου φωνάζει το Παρακράτος από το 1946 Την ίδια φωνή έβγαλε και με την υπόθεση Λαμπράκη. «Εδώ είμαι» Την ίδια φωνή έβγαλε και με την υπόθεση «Παναγούλη» «Εδώ είμαι» Θέλεις να σου πω κι άλλες ε, ιστορίες για το ότι ε, το Παρακράτος είναι το κράτος στην Ελλάδα Θέλει να σου πω και άλλες ιστορίες και φυσικά και φυσικά εσύ τώρα και εγώ Είμαστε οι στακτόπουλοι της ιστορίας Σε μια αγωνία Παρακολουθώντας Παρακολουθώντας αυτό το παρακράτος Να οργιάζει Από τη δεκαετία του 50 μέχρι σήμερα Φτάνοντας σε αυτή τη σουργελιάδα Με την υπόθεση Μπαλτάκου Κασιδιάρη Και σου λένε ότι αυτό το 1,5% της χρυσή Αυγής Δεν το κράταγε εκεί ο, ο ταλέπορος Πως το λένε τώρα που τον έχουν στα κάτεργα Στα κάτεργα λέμε τώρα Πως το λένε μωρέ τον, τον, τον, τον, τον Χάιλ Χίτλερ Ο Μιχαλό Λιάκος Κάτσε εσύ εκεί στη γωνία Διότι εμείς θα μπούμε στην κυβέρνηση Θα είμαστε στην κυβέρνηση Μπαλτάκι, μαλτάκι Και ένα σωρό μπουμπούκια Αυτό το παρακράτος Σου έχει φωνάξει ότι είμαι εδώ Και βέβαια οι νοικοκυραίοι για να μην χάσουν το σπίτι τους Τόσα χρόνια παρακράτος ψήφιζαν Έλα όμως που ήρθε το παρακράτος τώρα και τους παίρνει και τα σπίτια Είδες ποια είναι η πλάκα Μη τσιμπάς λοιπόν μεγάλη με την ιστορία τώρα Έγινε, έγινε Έγραψε τυχαία έ, ό, έγρα... Όχι τυχαία Τον έγραψε τώρα στο βίντεο Ο, ο... ο... ο κασιδιάρης του Μπαλτάκου Και ο Μπαλτάκος έλεγε πούστη το Σαμαρά κα... Άμα είναι, το λέμε εμεί είναι κακό ε Άμα λέει ο Βενιζέλος που στογελά του κακλαμάνι και ο Μπαλτάκος που στο του Σαμαρά είναι καλά για τους ψηφίζεις. <Κι> αυτά τώρα όλα τα κόλπα... Όλα αυτά τα κόλπα μεγάλε κάπου οδηγούν. Κάπου οδηγούν αυτά τα κόλπα. Λοιπόν, <Κι> μην αρχίσεις τώρα εσύ... κοίτα <Κιτα>, κοίτα κοίτα κοίτα ρατά σου Μπαλτάκους η του πηδής του και το θκόμπ του πηδή είναι μόνος του Δήμου του πιντάμινου. Όχι, δεν είναι έτσι, μεγάλε. Οι μπαλτάκοι, οι μπαλτάκοι είναι αυτοί που κανονίζουν στην Ελλάδα από τη δεκαετία του 50 και μετά. Με διαφορετικά ονόματα. Και οι Στακτόπολοι μείναν λίγοι, δυστυχώς. Μείναν λίγοι, διότι σάλταραν πολύ Και στο ροζ φασισμό. Λοιπόν, είναι σε μια αγωνία δικασμένη πάντα, δύο και τρεις ισόβια, να κάνουν σλάλο για να επιβιώσουν ανάμεσα στους Βαλτάκους, τη κοινωνία. Βέβαια όλα αυτά τα χρόνια α, Μεροκάματο από εδώ, μεροκάματο από εκεί Την έβγαζαν Τώρα εκτός από τα σπίτια των οικοκυραίων Η μπαλτακοποιημένη δημοκρατία Πήρε και το μεροκάματο αυτόν που κάνανε σλάλομο Οπότε Άστα πανηγύρια πανηγύρια τώρα Δεν είναι για σένα αυτά Μην παίρνει τα χάκια σου τώρα να πούμε Που του κάνω, του Σαμαρά τώρα Ο μπαλτάκος και οι ιστορίες Τώρα σου έμαθες ότι δικαιοσύνη κου... η δικαιοσύνη κουου... η δικαιοσύνη είναι θεούσα. Τώρα με την εισαγγελέα εκεί που έδωσε ο Μπαλτάκος ότι είναι θεούσα να Τώρα μεγάλε, μ' αρέσει ρε παιχτοσύνη Κάνεις μπούπ συνέχεια πέφτεις από τα σύννεφα ρε Τιν Την τούτο ρε. Την τούτο ρε μεγάλε Ο Μπαλτάκος τώρα πρόσεξε. Είναι γενικός γραμματέας της κυβέρνησης. Είναι ο ίδιο που, που προχθέ, τρει-τέσσερι μέρε πριν, μα δήλωνε ο Μπαλτάκο. ρε, ο 1.22 με τα χέρια στην ανάταση, μα δήλωνε πόσο αντικομουνιστή είναι και ότι ο γεννήθηκε και ο αντικομουνιστή θα πεθάνει. Εμεί βέβαια δεν του λέμε ψόφο. Διότι όσο και, όσοι και να ψοφήσουν από αυτού, είναι μιλιούνια, είναι άπειροι. Μην σα πούμε το τετριμένο τώρα, λερνέα ύδρα. Ρε, είναι μιλιούνια, σου λέω, άπειροι. Τώρα ιστορίες θα κάνουν πενική δίωξη στον Κασιδιάρη γιατί βιντεοσκόπησε παράνομα τον Μπαλτάκο Σιγάρε μεγάλε Ποια είσαι η Τζούλια που σου κάναν παράνε με τσόντα και θες τα ποσοστά σου πλάκα μας κάνεις Ορίστε. Παρακαλώ yeah. yeah, Ναι Ναι ποιο είναι τελικά το ουδέν υπό τον ήλιον ήλιο, αρχαία μου Έλληνα I'm Ποιο Απαπαπα λοιπόν. Ρε απα. παιδί μου τσόπα, πανηγυρίζετε τώρα εσείς, ε Αυτό σε ενδιαφέρει, <συσιανόν> έλα, γεια σου, γεια σου Έλα, γεια <συσιανόν> <συσιανόν> Γι' αυτό το λόγο ναι. Γι' αυτό το λόγο ναι. Για τον τελευταίο λόγο που μου είπες ναι, οκ, okay, εντάξει. Αλλά φίλε μου, να σου το πω έτσι λαϊκά. Όποιο ανακατεύεται με τα πίτουρα, στο τέλος τον τρώνει κότε. Διότι όλοι αυτοί είναι πίτουρα και μάλιστα πίτουρα από σκατό. Να σου το πω έτσι για να το καταλάβει. Αλλά καταλάβει, λέμε τώρα. Όλοι αυτοί λοιπόν. Οι μπαλτακοποιημένοι φασίστες Όλος αυτός ο ναζισμός Που άφησαν πίσω τους οι Λοιπόν Από το 46 και μετά Λοιπόν 45 και μετά Είναι αυτοί Αυτοί, αυτοί είναι που, που κορδώνονταν Μπροστά σε κάμερες με, σε, με τις γραβάτες Με τα μαύρα γυαλιά στι παρελάσεις Αυτοί είναι Πάντα φωνάζει το παρακράτο Εδώ είμαι αλλά οι νοικοκυρίοι δεν το άκουσαν ποτέ το παρακράτο. Με αποκορύφωμα το ερώτημα του Εθνάρχου Ναι να καργάλαμε Ποιος και επιτέλους κυβερνάει αυτό το κράτο. Έλα μου ντε Ποιος επιτέλους κυβερνάει αυτό το κράτο. Εσύ δεν ήξερες ε δεν ήξερε όταν συμμετείχες στη δημιουργία του παρακράτου. Διάβαζες, ήσου να. στα σκολιά. Αφήστε μα, Ρεπλάγκα, μα συνεχίζει να μα κάνει. Oh, yeah. Όλα αυτά, εγώ θα σας, όσοι ακούτε αυτή την εκπομπή, θα σα κουράζω και θα το επαναλαμβάνω κάθε μέρα. Την ώρα που στενάζουν άνθρωποι, την ώρα που πεθαίνουν άνθρωποι. Την ώρα, την ώρα που. να ξαναπώ. Και αν κουράζεστε, αλλάξετε σταθμό. Τραβάτε δίπλα. Έχει μπάολα. Έχει μπάολα. Oh, wow. Καρκινοπαθή ή νευροπαθή. Αμέα υποφέρουν Λοιπόν αντί, αντί πρόσεξε Αυτή τη στιγμή μεγαλύτερη πάσα Μεγαλύτερη πάσα που έδωσαν Στην αντιπολιτευόμενη συμπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ Δεν υπάρχει από αυτή του, χουντός, του δίνουν κάθε εβδομάδα Και μια τεράστια πάσα Και κάθεται το ανάχωμα εκεί πέρα Και περιμένει ω όριμο φρούτο Όλους αυτούς τους παρακρατικούς Όλους αυτούς τους παρακρατικούς dance, Λοιπόν Να πέσουν ως όρημα φρούτα Βρε κούνια που σας κούναγε Κούνια που σας κούναγε Τι άλλη πάσα θέλετε δηλαδή okay. <coughs> Ναι <εθύνει> ε, βέβαια, κοινωνικών φρονιμάτων <σταλίσαι> Εσύ έβγαζε στο πιτικούλι, ε Τι να κάνες, ερμέ, ταλαιπωρε άνθρωπε Καλή σου μέρα Με το πιστοποιητικό κοινωνικών φρονιμάτων Να ζήσει την οικογένεια, τι να κάνει ο άνθρωπος Τι να κάνει ο άνθρωπος, παρακαλώ Έκλεισε γραμμή, παιδιά, χίλια συγγνώμη Ναι, με το πιστοποιητικό κοινωνικό φρονιμάτων να ζήσει, να ζήσει ο φαμιλιάρη και έρχονται να μας πούνε τι τώρα. Τι, τι ορίστε. <Τι> Έλα. <Τι> Καλά, τραγούδα, τραγούδα. <Τι> Μ' αρέσει η αισιοδοξία. Εντάξει να σε καλά, να καλά. Να καλά. Εντάξει, εντάξει Εκείνο το οποίο ξεχνάς μεγάλε Ότι όλα αυτά που λες ότι θα κάνετε Δεν θα σας τα επιτρέψει η Ενωμένη ΕΕ, Ευρώπη Διότι η Ενωμένη ΕΕ Ευρώπη Είναι μια ανώτερη μορφή φασισμού και ναζισμού Την οποία ούτε μπορείτε να καταλάβετε εσείς δηλαδή δεν μπορείτε να καταλάβετε Εσείς ακόμα ε, Νομίζετε ότι είστε με τη χλαμίδα να πούμε <Κι> Διότι ο Μπαλτάκος Ο Μπαλτάκος μεγάλο <Κι> Τώρα κάθομαι και εγώ και ασχολούμαι με το μαλακά Ορίστε χωρίς... <Κι> <Κι> <Κι> <Λαρέ. Κι> <Κι> Έλα ρε Έλα Έτσι Σας έχει πλακώσει όλους οι ίιώσεις, ρε Και <Κι> <Κι> όλοι Όλοι τη βγάζουμε I χωρίς φάρμακα, ρε Τι να πλησιάσαι φαρμακείο Είναι σαν να πηγαίνεις so στο North Fox στην Αμερική με το... Go, oh, you, Έτσι, αφού βρίσκει και τσιποράκι Ε, κοίτα, Ρούξα! Κοίταξε, οι επόμενες εκπαιδεύσεις Οι επόμενοι διακυβέρνεις, άπτυξε και όλους μέσα Κάνε... Κάνε... Ε, κουρλού, πώς το λέμε, σωστά Αλλά, ποιος την όχι, το ποιος την πιδάει αυτή τη φορά δίνει έλα Καλημέρα ρε φίλε, να είσαι καλά να πούμε Να είσαι καλά, αφού βρίσκει και τσιπουράκι για τη μείωση Καλά, καλά είσαι, <Σισί> διότι όπως είπαμε να πλησιάσει φαρμακείο Γίνεσαι, να με ασχοληθούμε με τον Παλτάκο άλλο Τώρα ασχοληθείς με τον Παλτάκο άλλο Εδώ μας είπε μέχρι και η Δημάρ Ότι βρισκόμαστε σε παρακρατική λειτουργία Σο παρεμπαρμπαφό το Έλαρε ρε Εσύ δεν στήριζες όλη αυτή την παρακρατική ιστορία παρακαλώ. Να είστε καλά, από ποια πόλη <Το> Να είστε καλά, θέλετε να πω και το όνομά σας <Το> Πολύ σωστή η παρατήρηση <Το> Πείτε μου πάλι το όνομα τόλι. <Το> Ντόλι, α μάλιστα, Ευχαριστώ πολύ. Να, καλά. Να καλά, καλή μέρα. Χαιρετισμού φίλου εκεί μα ακούνε. πώ η φίλη Dolly, Vivi, στην και στέλνει χαιρετισμού στου πατριώτε εδώ στην Άρδα. Λοιπόν, και ένα. Να, καλά, παιδιά, μου Να το πούμε και πυρώτηκα. μαύρα μου και η λιδόνια. Λοιπόν, και ένα ερώτημα από τη μακρινή Αγγλία, τη Fiona, οι φίλοι η Βιβή, η μόνη και λέει, Τι σχέση μπορεί να έχει ο Μπαλτάκο με τον Κασιδιάρη για να μιλάνε σε τόσο φιλικού τόνου. Έλα ρε, Βιβή, τώρα θέλει να σου απαντήσω εγώ. Είπαμε πριν λίγη ώρα που ο ένα είναι στη φυλακή και κράταγε αυτό που ήταν στη φυλακή, κράταγε το 1,5 στα 100 τόσα χρόνια και οι άλλοι ήταν στι κυβερνήσει. Ξέρει, έχουμε εδώ έναν τόπο. Τι να σου λέω τώρα, Α μην τα λέω τώρα να πούμε γιατί ετοιμάζονται και για εκλογέ οι άνθρωποι. Λοιπόν που λες, ε... Ελληνάρα μου εκεί στη Γυρεά Αλβιώνα Τι γίνεται υπάρχει μερογκάματο Τι γίνεται εκεί πέρα Υπάρχει said, oh, Σπουδάζετε τη καλά πάντως Να καλά Να είστε καλά και ευχή να επιστρέψετε Στην πατρίδα Παρακαλώ Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, ε, συμφωνεί και άλλη μια φίλη και ε, με το ερώτημα της ε, φίλης από την Αγγλία τη Βηδή. Λοιπόν, τι σχέση έχει τώρα, Θέλεις απάντηση το τι σχέση έχει ο Μπαλτάκο ε, επειδή είναι κυβέρνηση ε, με τον Κασιδιάρη και τη Χρυσή Αυγή. Άντε να σου κάνω εγώ ένα άλλο ερώτημα. Τι σχέση έχει ο Βορύδη με τη δημοκρατία και τη δημοκρατική παράταξη τη Νέα Δημοκρατία. Θε να σου πω και άλλα ονόματα. Θε να, να, να ραδιάσουμε εδώ ονόματα βομβουκίων τα οποία βγαλμένα απευθεία από το αυγό του φιδιού ε, σε κυβερνάνε χρόνια, όχι τώρα. Χρόνια σε κυβερνάνε. Αυτή τη σχέση έχει. Αυτή τη σχέση έχει. Ο ναζισμός με, με διαφορετικά κοστούμάκια Ορίστε παρακαλώ. Τι σχέση Ναι Κοίτα Τι λέγανε αυτή την υπόθεση Αυτή τη σχέση έχουνε Μεγάλε Αυτή τη σχέση έχουνε. Ο φασισμός Το παρακράτος Με διάφορα κουστούμια Σου κάνει Τα κόλπα του και καθόμαστε τώρα, πρόσεξε, σου λέω, αυτοί όλοι τώρα, αν ξεκίναγαν, ξεκίναγαν να πλακώσουν τον Μπουμπούκο, λέμε τώρα ως πρόσωπο τον Μπουμπούκο, την πολιτική Μπουμπούκου, παρακαλώ. Έτσι, αγκαλά. Καλά. Δεν μπορείς να πεις. Τι ότι τα έχεις Περισσότερα από μένα εσύ. Τι άλλο θέλει, λέει ο ψυχοφόρος να καταλάβει ότι η βουλή αυτή είναι κομμαντατούρ. Ακούει τα 1500, εγώ και 1300, η τι θα γίνουν. Τι τον νοιάζει, ρε το χλαπάτσα. As αν, αν αυτή τη στιγμή συμβαίνουν τα, συμβαίνουν, αν ξεπουλιάται άλλη χώρα, όλη η χώρα, αν, ξε, αν δεν υπάρχει πατρίδα, αν οι άλλοι έχουν φτάσει στου, στου, στην Αγγλία, να πούμε για μερογάματο ή για σπουδέ. Τι του ενδιαφέρει, ρε. Πότε του ενδιαφέρουν αυτά, αυτά, αυτά, αυτά τη διασταύρωση κακαράντζας με πυρητική, πυρηνική ενέργεια, ε, Του ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα. Τίποτα. Τώρα κάθονται και ασχολούνται με τον Μπαλτάκο, Να πούμε. Σιγά τώρα την ιστορία του Μπαλτάκο. Τώρα, τώρα, λοιπόν, κάθονται και βγάζουν τον Παλτάκο, Λοιπόν, και τι έκανε και τι είναι ο Μπαλτάκος Και τις σχέσεις του με τον... <Κι> Έλα ρε παιδιά τώρα <Κι> Έλα ρε παιδιά, μην μας κάνετε βλάκα πρωί πάλι Πρωί πρωί μας έχετε... Το έχετε παραχέ, χέ Το έχετε παραχέ χαιρετήσει το, το θέμα το, Όλο το σύστημα Και τι έλεγα πριν το τηλέφωνο Αυτοί τώρα όλοι Αυτοί όλοι, αν κάνανε ένα ντου Σε ένα υπουργείο Παρακαλώ ε, πες να σπω την κουβέντια, ναι. Ναι, ναι Παρακαλώ αχα, αχα. Ποιας αριστεράς Αχα, αχα, αχα Να σου κάνω κι εγώ όπως κάνει το τραγουδάκι Αχα, αχα Αχα, μη Τι δουλειά, άκου τώρα απορία ο τηλεακροατής Τι δουλειά έχουν τα κόμματα της αριστεράς σε αυτό το κοινοβούλιο Ποιας αριστεράς Όπως με βλέπεις φαντάζομαι εννοείς. ε; Όπως με βλέπεις αυτή τη αριστεράς Ρε πλάκα μας κάνεις Εδώ μιλάμε τώρα Μιλάμε ότι αυτή τη στιγμή έγινε ό,τι έγινε Άιντε έγινε ό,τι έγινε Καμία αντίρρηση Μέχρι και ο Γιώργος <laughs> Παπαντρέας βγήκε και πρόσεξε Παρακαλώ Ο Ρεντουβάρ, κυρία μου, προσδοκά ανάσταση νεκρών. Προσδοκά, προσδοκά ανάσταση Νεκρόν Προσδοκά. Λοιπόν, μέχρι και ο Παπαντρέα, πρόσεξε, ο Γεώργιο <χω> Παπαντρέα, έκανε ε, ε, παιδί μου βροντερία. Στραφτερεί την επιστροφή και την κάνει μέρα με τη μέρα. Μία δεν ψηφίζει το άρθρο 3 που δεν υπάρχει. Λοιπόν, και πρόσεξε υποστηρίζει αυτή τη στιγμή ότι δεν αρκεί η παρέτηση μπαλτάκου και δεν μπορεί να υφίσταται δημοκρατική κυβέρνηση ο Παπαντρέας τα λέει αυτά συνασπισμού όταν το ένα μέρος αυτής έχει σχέση με παρακρατικές δυνάμεις αυτά τα λέει ο Παπαντρέας πρόσεξε ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν που, που είναι ρε παιδί μου η αντιπολίτευση είναι η αριστερά όπως με βλέπεις δεν ζητά διάλυση της κυβέρνησης μετά και από αυτές τις αποδείξεις του, παρακράτους. του παρακράτους. Απλά ζητά από το σαμαρά να ζητήσει εξηγήσει από τον Αθανασίου και από το Δένδια εάν έγιναν αυτά που λέει ο Μπαλτάκος. Τώρα μεγάλα, μιλάμε για αντιπολίτευση τώρα έτσι. Μιλάμε για αντιπολίτευση δηλαδή ε, δεν έχουν στεγνώσει μάλλον δεν έχουν εισηγήσει ακόμα τα λόγια, τα πρόσφατα λόγια του Σταθάκη τα, τα, τα οποία πάλι πάλι, θα παρα, πάλι παρανοήσαμε πάλι παρανοήσαμε τα, λοιπόν που μα, μας είπε μας είπε, μας είπε, μας είπε, αυτά που μας είπε θα τα βρούμε παρακάτω Λοιπόν Λοιπόν και Παρακαλώ Σωστή, μου άρεσε η σκέψη του τηλεακροατή για να ξέρω μίλησε ο Μανώλης χθε στη γερμανική σχολή να κάνει μια τελευταία κίνηση για να μπας και ξεβρωμήσει το όνομά του να ανέβει στην ταράτσα της Βουλής, να κατεβάσει την ελληνική σημαία και να ανεβάσει τη σβάστικα τώρα, να το κάνει ανάποδα Νομίζω ότι θα ήταν μια πραγματική κίνηση Δηλαδή τι άλλο να σας κάνουνε ρε μεγάλε Τι άλλο να σας κάνουνε, τι... Τι ισχυρή συνείδηση είναι αυτή συνδεδεμένη με το Πορτοφόλινα Τι ισχυρή συνείδηση Και βέβαια κυρία μου και κυρία μου Μέχρι και ο Βενιζέλος θυμήθηκε ότι ο Μπαλτάκος είναι ναζιστής και ρατσιστής Και μας είπε ότι δεν έχει λέει, θέση στην κυβέρνηση ο ρατσισμός και ο ναζισμός Ποιος τα λέει αυτά ο Βενιζέλος μεγάλε Ο Βενιζέλος ο Βενιζέλος yeah. Πριν δέκα μέρες ο, όταν ο Μπαλτάκος φώναζε Είμαι και θα πεθάνω αντικομουνιστής Δεν ήταν ρατσισμός για το Βενιζέλο αυτό ε, Τη δουλειά του έκανε στην κυβέρνηση Το Βαλουγάρινα Αλλά τώρα σε παρακαλώ yeah. Πάντως ε, ε, εμείς εδώ Είμαστε ε, Λαμβάνουμε μέρος στην προεκλογική περίοδο Και ψηφίζουμε Καβαλιέρε yeah. Το σύντροφο Καβαλιέρε στην ε, Ιταλία yeah. Ο οποίος μας δίνει και ωραίες ιδέες για προεκλογικό αγώνα Αν ακούνε εδώ οι ντόπιοι σωτήρες, Έλα ακούστε ρε λοιπόν, ακούστε ο καβαλιέρε Ένα μέτρο που προτείνει για να πάρει τις εκλογές Θα προσφέρει Θα προσφέρει Μασέλες μισοτιμής Να λέμε και κάτι Αυτά συμβαίνουν βέβαια έτσι Συμβαίνουν Προσφέρει μασέλες για να προσερκίσει Μισοτιμής βέβαια Για να προσερκήσει νέα μέλη Λοιπόν όλα τα, τα μέλη του κλαμπ Φόρζα Σίλβιο Φόρζα Σίλβιο Μπουγκα Μπουγκα Λοιπόν θα έχουν έκπτωση 50% Για κινητές οδοντοστοιχείες Για μασέλες δηλαδή Είναι αυτή που τη βγάζει το βράδυ Ο, ο γέρονδιον Και τη ρίχνει στο ποτήρι <μήλυνα> Ακούσατε ιδέες Άιντε ρε ορίστε παρακαλώ <μήλυνα> Είδε πώ. Είπαμε μπουγκα μπουγκα Τι έχουμε πάθει Εσύ άμα δεν θες Μασέλα θα σε κάνουμε μπουγκα μπουγκα Λοιπόν μεγάλε Κοίτα να δεις τώρα να πούμε για την πραγματική κατάσταση Για τους νόμους που περνάνε Ορίστε παρακαλώ Μπράβο, μπράβο <laughs> <laughs> Σωστό, σωστό Ο καβαλιέρε μας πειράξε Και ο Κιμ στην Κορέα <laughs> Λοιπόν με το κούρεμα του αγαπημένου προέδρου Και ο καβαλιέρε με τα μπουγκα μπουγκα Και εμείς εδώ με το μούγκα με Τίποτα δεν μας πειράζει ρε. Γιατί εμείς είμαστε ο περιούσιος λαός Εμείς τι αμπόγουν οι τπίρ Αρε Αρε κατακαίμενη πύρ. Τι <Σι> απογόνους άφησες πίσω! Λοιπόν, να... Α, έχουμε... Λοιπόν, ετοιμάζουν καινούριο σκάνδαλο. Εντάξει, θα τραβήξει τώρα η... τον το... το Μπαλτακοκασεδιαρέ. Έχουν και κάνει άλλες κασέτες, είπε ο Παναγιώταρος. Ε, ξαναζούμε την εποχή ε, Τόμπρα. Ε, εσείς δεν θυμόσατε τον Τόμπρα, όχι, ε. Ναι, λοιπόν... Ε... Ετοιμάζουν ένα σκάνδαλο λέει για μίζες σε πολιτικούς και στρατιωτικούς από την Σουηδική τώρα Έριξον Για το 99 λέει έδωσε μίζες σε αξιωματούχους Έλα ρε παιδιά Έλα ρε παιδιά από το 99 περνάνε μίζες Έλα ρε παιδιά τώρα και εσείς Αμάν ρε ανθρώπινα Τι άνθρωπες είστε εσείς Όμως μεγάλε με αυτά τα όλα τα οποία γίνονται Και βλέπεις με τις φυλακές και τα λιμάν και τα λιμάν Άνοιξε ο δρόμος για τις ιδιωτικές εταιρίες φύλαξης, φυλακό... Πώς είπες... Το πρώτο βήμα είναι τα στρατόπεδα συγκέντρωσης μεταναστών που με διεθνή διαγωνισμό πρόσεξε περνάνε σε ιδιώτε. Το πρώτο βήμα είναι αυτό. Ανάμεσα στις εταιρίες είναι και η, η, η, η Βρετανική G4S, G4S η οποία έχει μεγάλη παράδοση στη φύλαξη οριχείων και εταιριών ενέργεια. Πω είπε, μεγάλε, ήταν ποσοτάζανε να κάνουν το στρατόπεδο συγκέντρωση στην περιοχή και θα βρίσκανε δελιά και τα πηδιά. Γουα, πάει κι αυτή είναι η δουλειά. Η χρηματοδότηση λοιπόν αυτή για την ιδιωτική φύλαξη γίνεται με πόρους πάντα προγράμματο δημοσίων επενδύσεων και του Ταμείου Επιστροφή τη ΕΕ πάντα. Ορίστε. Καλός το χαζούλι, καλός το Αυτούς τους, τους κλεισμένους ή αυτούς Α θα σου, πω. Θα, σου πω, θα σου πω Ρωτάει ένας από το κόμμα των βλαμένων, σαν, είμαστε στο κόμμα των βλαμένων εμείς Με αυτόν εδώ που πήρε τηλέφωνο και λέει αυτούς λέει που θα έχουν μήπω θα στους πλασάρουν μετά φέρε 10 κομμάτια για δουλειά φέρε 20 κεφάλια για το χωράφι ξέχασες προχτές που σου παρουσίασα που σου παρουσίασα κομμάτι του πολυνομοσχεδίου που ψηφίσαν οι πατριώτες δηλαδή ενός καινούργιου μνημονίου που έλεγε μέσα ότι θα μπορούν στα αγροτικά τμήματα πώ τα λένε στα χωράφια να χτίζουν. Το ένα, δεν θυμάμαι, δέκατο, για να... Ε, καταβλισμού για τους αγρότες, ε, για τους εργάτες γης που θα προσλαμβάνουν. Με τον νόμο το πέρασαν προχθές. Το ξέχασες και αναρωτηθήκαμε, τόσο από αέρος όσο και στο άρθρο, στον τοίχο είναι, μπείτε διαβάστε το, ποιους θα σταβλίζουν σε αυτούς τους καταβλισμούς. Δηλαδή ο αγρότης, ο Έλληνα θα πηγαίνει για δουλειά και θα τον σταβλίζουν στον... Ε, στο κατάλημα αυτό, όχι φυσικά, όπως για υπάρχει μέσα σε αυτό το παρουσιάσαμε προχθές. Και άλλα πολλά ωραία, αλλά δεν δίνει σημασία κανένας, γιατί να δώσει σημασία εξάλλου. Τόση λοιπόν σημασία δίνουν και για το άνοιγμα του δρόμου για τις ιδιωτικές εταιρείε φύλαξης φυλακών, όχι μόνο αυτό, αλλά και για την αγορά αυτών. Λοιπόν, κυρία μου και κυρία μου, ησύχασα τώρα, διότι θυμόσαστε να πούμε την γκαριάτιδα του πολιτισμού, τον πυλώνα του πολιτισμού τον Τζαβάρα που ήταν υπουργός από του πολιτισμού ε λοιπόν αυτό το πράγμα το πράγμα λοιπόν τώρα είναι πρόεδρος για τις γερμανικές αποζημιώσεις θα σας κατατροπώσω μεν Γερμανοί φαντάζεσαι τώρα εγώ να σου λέω να είσαι εσύ γερμανο. δεν μιλάω να είμαι εγώ να είσαι εσύ και να εμφανιστεί ο Τζαβάρας μπροστά και να σου πει θέλω τα λίπτα. <laughs> σε παρακαλώ πολύ δηλαδή όχι πες μου Τι ακριβώς θα του απαντούσες Πρόεδρος της Επιτροπής Ο Τζαβάρα, Λοιπόν Αλλά κυρία μου και κυρία μου Και αγαπημένο μου Ελληνόπουλο Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Στην ίδια Επιτροπή Βούλτεψη Κεφαλογιάννης Κουτσούμπας Κουτσούμπας όχι ναι Της Νέας Δημοκρατίας Νταυλούρος Ορφανός Παυλόπουλος Και Γεώργιος Στήλιος Θα ορθώσουν το αναστημά για να πάρουμε τις γερμανικές αποζημιώσεις Είμαστε οι στυλιοβάτες της δημοκρατίας Είμαστε... Καλό ε, καλά ρε, στυλιο. ρε στυλιοβάτη πέρασε ένας δύο μήνες που μας έλεγες Ότι έχουμε καλύτερο βιωτικό επίπεδο από το 50 το... Τι έτσι μας έλεγες Τι της θέλουμε να τις αποζημιώσεις Άρε στυλιοβάτη τη Δημοκρατία! Βαράτε με και Τώρα... Ας μην σας μιλήσω για τους άλλους που συμμετέχουν από τα κόμματα στην Επιτροπή. Μόνο ένα θα σας πω. Ότι απ' τη ρημάδ συμμετέχει ο αριστερός πατριώτης Γρηγόρης Ψεριανός. Άιντεικ, να σας πω και από το Κουκουέ, το Κουτσουμπικό Κόμμα Ελλάδας, συμμετέχει και ο Σπύρος Χαλβατζής. Δεν σας ακούω χειροκράτη. Μπράβο! Αυτά τα ωραία συμβαίνουν μεγάλη. Η Επιτροπούλα αυτή, πώς την είπαμε, ε, είναι... Επιπληρωμή Θα παίρουμε λειπτά Όπως θα έλεγε και ο φίλος μας η Ταμήλος Θα παίρουμε λειπτά Ή θα η τζάπα <Και> Κυρία μου και κύριε μου Λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ ο Σύριζα, Είναι γνωστό Είναι πασηφανές πια ότι δεν κάνει αντιπολίτευση Ή για να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα μια άλλη έκφραση Κάνει συμπολιτευόμενη αντιπολίτευση Ο Σταθάκης λοιπόν ξαναχτύπησε Πάλι παρανοήσαμε Πάλι παρανοήσαμε είναι λέει τεχνική λεπτομέρεια η έκτακτη εισφορά Η έκτακτη εισφορά ρε παιδί μου που σε εσφάζει που σε κάνει που σε ράνει Δεν δεσμεύεται λέει ο Σταθάκης ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταργήσει την έκτακτη εισφορά Στα λέει ο Σταθάκης Ο Σταθάκης σου λέει την αλήθεια Εσύ τώρα τι περιμένεις Πώ μου που καναλάρχες Του λέει ένα. Ή ένας άνθρωπος θα μας σως Θα χιάσει δυλιά Ή αλιαίξ Δεν δουλειά, η αλέξ, δεν καταλαβες σου κανει μια μεταφραση φιλη μας η Βιβία από την Αγγλία Δεν κατάλαβες δεν κατα... Αυτά υποσταθάκη Αυτά υποσταθάκης Λοιπόν η έκτακτης φορά είναι μια τεχνική λεπτομέρεια Και δεν δεσμεύεται το κόμμα μου Ότι θα την ε, Πες την θα την καταργήσει Καλά μεγάλε Δεν δεσμεύεται, δεν δεσμεύεται. Ο πολέμαρχο Βενιζέλος λοιπόν Πρέπει να απαντήσει στους Έλληνες Που θα πληγούν από τις κυρώσεις Τις οποίες έκανε ο ίδιος Ως πολέμαρχος στη Ρωσία Τα πράγματα Ελληνάρα μου δεν είναι απλά Μιλάμε για δις Πλήγμα στην ελληνική οικονομία Που απέμεινε Ήταν οι κυρώσει. Της αγαπημένης σου Ενωμένης Ευρώπης με πολέμαρχο το Βενιζέλο Και το Σαμαρά κατά της Ρωσίας Υπάρχουν ανησυχίες Φυσικά για τους παραγωγούς Και εξαγωγείς της χώρας μας Θυμόσαστε την ιστορία που σας είχαμε παρουσιάσει Με τα ψάρια που κάποιους μήνες Τους κλείσαν τις πόρτες και οι άνθρωποι Βαράγαν πεταλάκια Λοιπόν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα <Το> Σοβαρό πρόβλημα Το οποίο δεν θα στο πει κανένα, Θα το νιώσουν απλά κάποιο στο πετσί τους Διότι τώρα ασχολούνται Με τους μπαλταρόκα σιδιαρέους Κυρία μου και κυριέ μου <Το> Εσύ μεγάλε αν πεις μια κουβέντα Σε βουτήξανε και σε βάλανε φυλακή Αφήνουμε το ότι Αν μπεις λέμε τώρα φαντάζεσαι Να μπεις μέσα στο κοινοβούλιο εσύ Να πλακώσεις τις φαλιάρες <Το> <Το> Κάποιους ε, ε, βουλευτέ όπω έκανε ο Υιός Μπαλτάκου. Ο Ιωσπαλτάκο λοιπόν, ε, μετά από ό,τι έκανε, τον συνόδευσε ο Φρούραρχο να πάρει το αυτοκίνητό του. Μην πάθει τίποτα, το παιδί να φύγει. Τίποτα. Ούτε τον πιάσανε ούτε τίποτα. Κατάλαβε. Εδώ μιλάμε για παρακράτο. Γιατί λοιπόν. Αν κάνει κάτι εσύ, άστα, είσαι σούπιτο. Προσέξτε τώρα δήλωση. Γι' αυτό το παρακράτο και λέει και κάνει ό,τι θέλει στην Ελλάδα. Προσέξτε δήλωση Υπουργού Επί τη Δικαιοσύνη. Αν ήθελα να κάνω παρέμβαση θα το έκανα στους ίδιους του α, τους ανακριτές που τους γνωρίζω πολύ καλά Μα ακούτε τώρα, ακούτε τι δηλώνουν Υποτίθεται ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι σπουδαγμένοι ή χειρίζονται κάπως την ελληνική γλώσσα Εκτός από το να γλύφουν για να μιλάνε Και σας ρωτάω τώρα, δηλώνοντα απλά αυτό το πράγμα ένας επί Πρέπει απλά να καθερεθεί ή και για να δικαστεί για αυτά τα οποία λέει Παρακαλώ Κουτζαμάνι Κουτζαμάνι Ήταν μια σχέση αυτή με τον Κουτζαμάνι Το γνωστό Λοιπόν ε, ε, μεγάλη έτσι είναι η κατάσταση Μη ρωτάς τώρα και συναντή ρωτάς τώρα Ότι ε, ε, Μόνο και μόνο Για αυτά που λένε άστα τα αυτά που κάνουν αυτοί ρε. Αυτοί έπρεπε ε, όχι απλώς να καθερεθούν Έτσι έπρεπε να δικαστούν Και βέβαια προχτές σα λέγαμε Ότι το δρόμο Το δρόμο τον έδειξαν οι Πώ του λένε οι ανθρωποφύλακε. Εκεί που σαπίσαν στο ξύλο τον έρμο τον Αλβανό, Τον σαπίσαν στο ξύλο και τον σκοτώσαν. Πήραν τον νόμο στα χέρια του. Μήπω τελικά πρέπει κάποιοι να πάρουν τον νόμο στα χέρια του, Όπω τον πήρε ο Ιωσή Μπαλτάκο χθε. Είδε τι δουλε... ωραία δουλεύει το παρακράτο μεγάλη Και τον συνόδεψε κιόλα ο Φρούραρχο. Πεδί μου του λέει: από πει παιδί Μης ή τσακώσει κανένα και έχουμε κανένα πρόβλημα. Μιλάει και. Put the down. Put the cod down, ουβρούραρχο. Δυστυχώ, μεγάλε, πήγα να πω κάτι πριν πάρα πολύ ώρα. Λοιπόν, αν όλα αυτά, όλα αυτά, όλο αυτό το μακελιό και το πανηγύρι γινόταν για να ανακοφιστούνε δυο τρεις ομάδες του λαού που υποφέρουνε Καρκινοπαθείς, Νευροπαθή, αμαία Παιδιά, γερόντι Μαζεύονταν όλοι αυτοί οι πατριωτήλα Οι πατριωτιλά, Όλοι αυτοί οι πατριωτήλα Λοιπόν να κινήσει ρε παιδί μου Να πάει κάπου Να πάει κάπου υποτίθεται ότι αυτή Είναι μέσα στην πολιτική Και εδώ πάλι Ανακύπτει το ερώτημα Πότε μπήκατε στην πολιτική ρε εσείς Μπήκατε στην πολιτική από τη στιγμή Που η πολιτική Ήτανε μπαίνουν στο κόμμα Γλύφω από εδώ από εκεί και Κάνουν καριέρα what... Αυτό μεγάλε Και η τελευταία μπότσι καβαλαόρας Καταλαβαίνει ότι δεν είναι πολιτική Αυτό είναι φιλοτομαρισμός Αυτό είναι ο χωαδερφισμός Βάφτισε το όπως θέλεις Πολιτική δεν είναι Και θα θέλαμε πάρα πολύ Να δούμε έναν χώρο Από αυτούς τους ορατούς της πολιτικής Που να μην είναι έτσι Που να μην είναι έτσι Η μοναδική που είχε δηλώσει Ότι μπαίνω στην πολιτική να... για να βολευτώ Είναι η Έρμη Βαναμπάρμπα Αλλά αυτή τα κατέχθησε όλα με το σπαθί της έτσι Δεν... Λοιπόν, είχαν βγει τώρα κάτι αποφάσεις Και και ο κόσμος εδώ που θα πάρει πίσω τους μιστούς Με αποφάσεις δικαστηρίου Διότι λέει το δικαστήριο είναι αντισυνταγματικέ υπερικοπές Έλα, αμ δε. Η Τρόικα λοιπόν, πρόσεξε τώρα Υπέγραψε αναθεωρημένη συμφωνία Με την οποία ορίζει τα κάτωθη Δώσε βάση στην πενιά Αν το Συμβούλιο της Επικρατεία Βγάλει μια απόφαση και αυτή δικήσει το κόστος που θα προκύψει δεν μπορεί να καλυφθεί είτε με αύξηση φόρων είτε με αύξηση δαπανών θα αντιμετωπιστεί μέσα στην εισοδηματική ομάδα που αφορά Α, δηλαδή να τα κάνουμε κέρματα, λιανόματα θα πάρεις τα χρωστούμενα και θα σου πάρουν πίσω με έξτρα φόρους αποκλειστικά για τον, ε, τα λεφτά με αποκλειστικά για τον επαγγελματικό κλάδο που ανήκει στα πάντα. Κατάλαβε. Μην μη κάνουμε ρε παιδί μου και στο δικαστήριο τσιριτσάντιουλε. Απ' την άλλη όμως τι είστε εσείς να πούμε, Σύλλογο, Εφαμα. Εφα. Εφ ε, ε, ε, ε, Σύλλογο, βα, Ελά, ε, ε, ε, ε, πε το. Σύλλογος, ε, τι είστε εσείς που θα σα δώσουν τους μισθού πίσω. Ε, Τάδε. Ωραία. Λοιπόν, πάρτε τα πίσω, φτιάχτε τους ένα φόρο τώρα να τους ξεσκίσουμε. Μπορείστε. Yeah. <laughs> ναι, ναι, ναι, yeah, ναι, yeah, ναι, oh! α, ναι, θυμάσαι την μέρα που έλεγα, μπράβο τηλεακρότη μου, τι μια λουδάρα είναι Τη μέρα που πανηγύριζε ο Σαμαράς ε, για το πλεόνασμα και θα σας μοιράσει το πλεόνασμα; Που σου έλεγα από εδώ τι, τι πανηγύριζε ε, Θα σου δώσουν 200-300 ευρώ πίσω, ε, με το πλεόνασμα; Θα φτιάξουν ένα φόρο και θα σου πάρουν 500-1000 πίσω Έλα μωρέ δεν χρειάζεται Σου είπα τώρα χρειάζεται να είσαι προφήτης Χρειάζεται να είσαι προφήτης ε, για αυτούς εδώ πέρα Χρόνια και χρόνια λειτουργούν έτσι Και τώρα παλιά φοβόταν και καμιά σφαλιάρα ναι μην το λειτουργούσε διαφορετικά η κατάσταση λοιπόν, α, Είχανε και λίγο ξέρεις Κάλυψέ τα από εδώ Κάλυψέ τα από εκεί Τώρα πια Επειδή είναι Καβάλα αστάλογο Και κάποιοι τους έχουν διαβεβαιώσει Εσείς είστε αθάνατε ρε μη, μη, μη σκιάζεστε τίποτα Τα κάνουν όλα αφορά παρτίδα Οπότε η επόμενη κίνησή τους Δεν χρειάζεται να είσαι την επόμενη κίνησή τους Δεν χρειάζεται να είσαι προφήτης Για να την προβλέψεις δεν χρειάζεται να είσαι προφήτης Δηλαδή τη στιγμή που βγαίνει ο Στουρνάρας Ο πατριώτης ας πούμε και σου λέει δεν θα πάρουμε ένα μέτρα Πολύ απλά να σκεφτείς Ότι τα μέτρα δεν είναι αντεπόρτας Πέρασαν την πόρτα Είναι μέσα ρε παιδί μου στο Στο χολ mm. Καλή σας μέρα mm. Mm. Είναι μέσα ετοιμάζοντας να καθίσω στο σαλόνι σου Σου Στο σαλόνι σου Α nah, nah, yeah. πιστεύεις ότι έχει ακόμα σαλόνι ε? nah, Καλά ρε μεγάλο, τι πει. Θα δούμε τώρα, Ελινάρα μου, πόσο θα τραβήξουν την παλτακοκασιδιάρικη κατάσταση. Λοιπόν, και πού θα πάει. Εκείνο βέβαια το οποίο σίγουρα δεν θα σε απασχολήσει είναι ότι το παρακράτος για μία ακόμη φορά σου κάνει τζα, τζα, κοίτα το πουλάκι, πε cheese, που θα λέγανε και στη γυραιά Αλβιώνα, για να σου βγάλω φωτογραφία, τσουπ, και σου κοιτάει το παρακράτο και σου λέει εδώ είμαι μεγάλη, εδώ είμαι μεγάλη. Πότε... Καλά. Δεν βλέπει γύρω σου. Δεν βλέπει τι γίνεται. Μου hey, sure Μεγάλη κουβέντα. Oh, Μεγάλη κουβέντα μου είπε ένα uh, τηλεοπικράτη. Μου λέει. Ε, είδες πως έρχονται τα πράγματα. Ένα κάποτε αναρωτήθηκε. Ε, νέα δημοκρατία. Ε, ήταν τότε. Δεν έχει σημασία. Νέα δημοκρατία. Ποιο κυβερνάει, το, το κυβερνάει αυτό το κράτο. Και σήμερα επί δημοκρατίας δημοκρατία αποδεικνύεται ποιο κυβερνάει αυτό το κράτο. Είδες πως τα φέρνει η ζωή. Τι κύκλος είναι αυτό. Α, ναι. Α, βέβαια. Ναι. Έτσι είναι η κατάσταση. Έτσι είναι η κατάσταση μεγάλη <Ρι> Περιμένουμε λοιπόν Τα νέα επεισόδια του Serial Και δυστυχώς, δυστυχώς Δυστυχώς, παρακαλώ Θρόνες, πολυθρόνα, πολυθρόνα. Στην Ελλάδα λέει ένα φίλος πουλούνται μόνο καρέκλε. Πολυθρόνες oh no. Πολυθρονάρε σου λέω. Oh no. Πολυθρονάρε. Oh no. Λοιπόν. Τέλος πάντων, περιμένοντας ε, την ιστορία όλοι, θα αφιερώσουμε με όλη μας την αγάπη ένα τραγούδι στη δημοκρατία τους. Α, άντε ρε, ακούστε ένα τραγούδι για τη δημοκρατία τους, αφιερω, αφιερώστε το κι εσείς να σας ακούσω. <Τι> ναι, όλοι μαζί αφιερώνουμε στη δημοκρατία τους και να γυρίσουμε, να κλείσουμε. Αφιερωμένο στη δημοκρατία λοιπόν. Ήταν ο μου ο μεγάλος ο ένας και μοναδίκος και ύστερα από κάποια χρόνια ο δαιμονας μου ο κακός Μα ο Θεός είναι μεγάλος και έτσι την πήρε κάποιος άλλο Φεύγω μου λέει γιατί τον έχω ερωτευθεί Και, διά, και πριν προλάβω να κι αλλιώ είναι ένα αεροπλάνο. Σωθεί ο άλλο, όμω χάει και αυτή. Την είχα αχτή, την είχα αχτή, Τώρα την έχω μόνο σε στάχτη. Μέσα στο τσιγκενοκουτί που έβαζε τα πικουτί. μεγάλος και έτσι την πήρε κάποιος άλλος φεύγω μου λέει γιατί τον έχω ρωτευθεί και πριν προλάβω να ανασάνω και σαν εμένα αεροπλάνο σώθηκε ο άλλος όμως καεί και αυτή την είχα αυτή την είχα αυτή τώρα την έχω Μόνο σε στάχτη, μέσα στο τσιγκινό κουτί που έβαζες τα πικούτι την είχα κιτί την είχα κιτί τώρα την έχω μόνο σας θα έχedere μέσα στο τσιγκινό κουτί που έβαζες τα πίκουτι μέσα στο τσιγκινό κουτί που έβασε τα πικουτί. Την είχα χτυπή, την, την είχα χτυπή. Τώρα την έχω μόνο σε στάχτη, μέσα στο τσιγκινο κουτί που έβασε τα πικουτί. Μέσα στο τσιγκινο κουτί που έβασε τα πικουτί. Σώθηκε από το αεροπλάνο, δεν ήταν η μαλαισιανό το αεροπλάνο Να εξαφανιστεί και τη βρήκε και την έβαλε στο κουτί Τη δημοκρατία σε στάχτη Χρόνια τώρα η δημοκρατία είναι σε στάχτη you... Κυρίες μου και κύριοι, τέλος για σήμερα Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο, θα ακολουθήσουν τα γλεντια του καναλάρχου Ευχαριστίες πολλέ για την ακρόαση Στην Αγγλία, στη Νέα Ζηλανδία, στην Ολλανδία Λέω πρώτα τους ξενητεμένους μας Καλή πατρίδα σε όλους Τις Αχαρνέες, στην Κυψέλη Σε όπου μας ακούτε Ευχαριστίες πολλές για την υπομονή σας Για τις παρατηρήσεις σας Για το τηλέφωνά σας Να είστε καλά πάντα yeah, yeah, yeah. Κλείνουμε εδώ λοιπόν Να είστε καλά, ωραί Γεια και χαρά σας Fim Στε.